Αλλά όχι μόνο, δεν σ ακούω καλά. Σα ακούω πεσμένο. Είμαι προβληματισμένο για τι εκλογέ. Σου πέσανε τα αριστερά φτερά σου. Εντάξει, λίγο πληγωθήκαν, δεν πέσανε, αλλά υπάρχει η παρηγοριά τη αυταπάτη. Λέω να ψηφίσω σε αυτέ τι εκλογέ λαϊκή φεδρότητα. Λαϊκή φεδρότητα. Λαϊκή φεδρότητα για κάτι νέο. Για κάτι νέο. Όλο νέα έχουμε και όλο παλιά έρχονται. Ναι, ναι, αλλά φοράνε τα νέα του στα ρούχα. Καλώ ήρθε, Αποστολή. Έλα, καλώ σε βρήκα, τι γίνεται. Να σε καλά, Αποστολή Παναγιώτη, ημέρα. Γεια σου, Παναγιώτη, τι ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε. Άστα, έτσι. Ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε χρόνια, το σιγουράκι. Σου. Το σιγουράκι, πασοκάρα, φίλε που δεν αλλάζει ποτέ. Όχι, ρε. Ό,τι και να γίνει, το πασόκρι δίπλα μα. Πάνω μα, κάτω μα, μέσα μα. Μακριά, μακριά, μακριά από αυτά. Μακριά. Έλα τώρα μακριά. Μόνο το ΚΚΚ. Τι ΚΚΚ, αυτά τα λέει και ο Μητρόπουλο. Τι πάει να πει. Τρόπολος. Θα ψηφίσει ή ότι αυτό που ψηφίζει ο Μητρόπουλο. Έλα, Παναγ Αλλά το Μητρόπουλο τον ξέρουμε χρόνια. Καλά, εννοείται λέει ότι ψηφίζει. Δεν... Γιατί στη Βουλή άλλα υπογράφει. Αυτό ακριβώ, αυτό ακριβώ. Έλα, για. Ντάσσε καλά, αποστόλει. Φυλάκι στο θύμιο. Πού? Ναι. Τώρα με το Μητρόπουλο είστε συντροφιά, για να καταλάβω. Βεβαίω. Ο σύντροφο Μητρόπουλο. Ο Γλέζο γύρισε. Γιατί έχουμε. Ε. Και περιμένουμε κι άλλου. Δώστε του μια θεσούλα εκεί σε ένα γιατί έχει πάρει παράκρουση να πούμε. Του Μητρόπουλου? Αυτό να δω. Να αρχίσει ο Μητρόπουλο στα Αυτό να δω. <laughs> Από την Κολοτούπα στο Σφυροδρέπανο. Okay. Μοιάξε της ποσιά δρόμος. Έφερε λέει τρει φορέ ο λέξη. Ναι, ναι. Πώ ξαναγύρισε δεν είπε. Είναι σαν τι δύσκολε στι γκόμνε. να αρχίσει, λέει, αν δεν μπορώ αυτό. Έπειτα. Το έχω πίκο. Κανεί σε γόμενο αυτό. Τώρα κάνει α, τη μουτρού. Βρήκε α. ο Ευρωπαίου <στονίτρια> να πάει να κάνει τη μουτρού. Πρώτη, δεύτερη τρίτη, την τέταρτη όμω, ανακαλύψει <στονίτρια> ότι αποπροστάει ήταν Παρδένα και από πίσω. Έμα <στονίτρια> δεν έχει τώρα. μούτρα, μούτρα, μούτρα. Του γυρνά για το ματαλούτσα αντίρστε σε μαγώνει κάπου, δεν μπαίνετε το άσα. Και κάπω έτσι σπάνε τα αριστερά χέρια, όπω λέγκε ο κανένα και θα μάθει να γράφουμε το δεξί. Έγραψε ποτέ Λέξει με το αριστερό χέρι. Λάθο χέρι του έσπασε. Το, με το δεξί υπόγραψε. Από το αριστερό είναι κουλός που φύγει η Να ήταν η νεολαία μόνο. Τι τρομακτική δικαίωση, δυστυχώ, ήταν αυτή για τον Καλαμούκη και το Κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Άστα. Ναι, ναι, εντάξει, ξέρει, μα φωνάει πάρα πολύ γιατί μα φωνάει γιατί εμεί το συρίζαμε και το πιστέψαμε. πιστεύα. Εμεί έπρεπε και εμεί να έχουμε κάτι να με τα νιώνουμε κρίμα είναι. Έχω να λέω τουλάχιστον και εκεί πέσατε λίγο έξω. Ότι κάποιοι προτιμήσαν εναχάσουν τι θεσύλε του και τα Υπουργία και να μην χυχίσουν μείωση μισθών και συντάξεων. Καλά, μην του δούμε αυτού του κάποιου τώρα να κάνουν κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν νομίζω, μετά εντάξει φιλά ότι δεν έχει τίποτα. Μετά πάσα και σε ένα βουνό και πέστε. Καλά, υπάρχει και... άλλη πριν το βουνό. Τέλο Σωστό. Δηλαδή στο βουνό σωστό. δεν είναι μόνο για να πέσει. Ναι, έχει δίκιο. Θόμου το, το πολύ σωστό που είχε πει ο Θήμιο κάποτε για το στρατούλι όταν ο καημένο τα μπέρδευε και προσπαθούσε να τα βγάλει σωστά ήταν ότι ο στρατούλι είναι τόσο αγνός και τόσο αθώος που πραγματικά τα πιστεύει αυτό. Οι άλλοι δεν θα τα κάνουνε. Τουλάχιστον ο στρατούλι, ο Λαφαζάνης και κάποιοι άλλοι φάνηκαν ότι έχουν ακόμα μια εντυμότητα. Ελπίζω να μην γίνουν και αυτοί θα τον πιαστικό είσαι και εσύ βρέα μου. Βιαστικός. Καλαβότε να πω τη φίλη γιατί την τον άκο, πολύ αγριεμένο το Τι Εσύ τσιμπάς τώρα με τα κουκουέ και αυτά που λέει. Αυτά τα λέει για τον κόσμο. Άμα νιώθεις όμως προδομένος και τον έχει ρίξει 1, τρεις, πέντε, δέκα μετά. Τον, τι... έχει ο... Ο ο ναι, ναι, hey. τον έχει ρίξει ο τσίπρα. Τον έχει ρίξει στην όχι όπω τον έριξε ο Λαφαζάνης ε, να τον ακούω, τύποτε, λα... λαφαζάνη Δεν Αλλά δεν να λαφαζάνη. Ε, είναι τώρα ψαχνόμαστε ε, Είμαστε εμεί πια, Νιώθουμε σαν που ψάχνουμε Κάπου. θα βγείτε στο κουρμπέτι και κάτι θα βρείτε. Κάτι θα βρείτε. Υπάρχουν έτοιμε λύσει. Καλά, <συνάς> εμεί σε ευκαιρία ψάχνουμε <συνάς> να βγούμε <συνάς> στο κουρμπέτι Γι' αυτό πάμε σε αυτού, γιατί ξέρουμε ότι με την πρώτη ευκαιρία σε βγάζουν στο κουρμπέτι <συνάς> Αναρωτιέμαι πώ έχει μούτρα και βγαίνει, δεν νιώθει η ντροπή. Ποιο, Ο Τσίπρα. Ο Τσίπρα παιδί μου ξαναπήγε στην Κυσαριανή και δεν τράπηκε <συνάς> Ναι, ξαναπήγε Πήγε στην Κυσαριανή μέσα και μίλησε και δεν σηκώθηκαν τα κόκαλα να το χτυπήσουν. Ναι. Είπε το σήμερα ότι ε, συμβιβαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε συμβιβασμένοι. Ναι. Σε αυτή τη φοβερή σκέψη μπορούμε να αλλάξουμε το ρήμα στέγη, δηλαδή να πούνε. Τι να αλλάξει. Αυτή τη σκέψη δεν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση σε αυτή τη σκέφτημα. Κρεμαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε κρεμασμένοι. Α, σωστό κι αυτό. Σκοτοθήκαμε, αλλά δεν είμαστε το μέλλον. Εγγραμμαθήκα, αλλά δεν είμαστε γραμμασμένοι. Α, μπροβο. Χρεοκοπήσαμε αλλά δεν είμαστε χρεωπημένοι. Ακριβώ. Πέ, είναι πολλά. Βάβο. Δηλαδή αν αρχίσει κάποιο τη μάτια μετά είναι γαϊτανάκτη δεν σταματάει. Mm -hmm. Έχουν πολύ φράσο. Ο φίλο ο Μπρίνο λέει με το Λαφαζάνη. Ο Λαφαζάνη τώρα, σαν ανάχωμα που πιάστηκε για να μην πάει ο κόσμο στο κοκκουέ. Είναι μια, μια λύση, γιατί. Γιατί δεν σηκώθηκε και να φύγει όταν είπε ο Βαρουφάκη ότι το 70% του μνημόνιο εμεί το θέλουμε και το βαρμόζουμε. Ε, γιατί σου λέει ο Βαρουφάκης, είναι <στονίκη> <εκεί> πέρα, <στονίκη> <Λάρει. Τα> λέει, Ποιο δίνει σημασία στο Και του Και νομίζω ο Λαφαζάνη άτεξε, φιγκότανε, φιγκότανε, γι' αυτό είναι κόκκινο. Σαν τον μπαρπούνι. Δηλαδή, πια δεν λέμε από πού κλάνε τον μπαρπούνι, από πού κλάνε ο Από Από πουθενά. Γι' αυτό είναι κόκκινο. Δεν έχει αντέξει, παιδί μου, το σφίξ μου, κρατιότανε, κρατιότανε. Σου λέει: Επαναδιαπραγμάτευση, ναι. Επέκταση του μνημονίου για λίγο μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ε, όχι και τρίτο μνημόνιο, δεν μου το είχατε πει από την αρχή, γιατί δεν ήξερε, <Φίλυκες> Δηλαδή, πριν τι εκλογέ του, ο <Φίλυκες> Λαφαζάνη δεν μπαίνει για το μυαλό του. Ήταν έτοιμο ο Λαφαζάνης για ρήξη. Είχε <Φίλυκες> <Φίλυκες> κάνει χαρτοκοπτική, κάνει δραχμές μόνο του. Μα τον πλανεύσανε και τον Λαφαζάνη. ναι, ναι, ναι. Ο Λαφαζάνη είναι αποτέλεσμα πλάνη. <Φίλυκες> δηλαδή, τον ψηφίσουμε μόνο και μόνο που είναι θύμα. Κρίμα. Μα είστε και ο μπαμπάς του παπά Να μας σας πει Πως ο τσίπρα είναι το γελαστό παιδί Ενώ δεν είναι το γελαστό παιδί Είναι χαζοχαρούμενος Μήπως είστε λίγο προδομένοι και είστε από τον Τσίπρα Για αυτό τα λέτε αυτά τι λέτε. Γιατί πριν λίγο καιρό τον αγαπούσαμε όλοι Τώρα τι συνέβη ξαφνικά Μπρε μη Ε, γιατί να πω μαρικίε. Τόσε μαρικίε 그러니까... ακούγονται δημοσίω. Εγώ θα πω Γιατί να έχει το προνόμιο μόνο ΣΥΡΙΖΑ να Πότε λέει. Εγώ ποτέ ήμουν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποτέ ήσουν ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μιλήσουν ποτέ. Και να τον ψήφισε επειδή ήταν εγώ... ένα καθαρό παιδί χωρί γραβάτα και αξιοπρέπεια. Εγώ τον πεπλά μου ούτε με γνώρισε ούτε τον γνώρισα. Και δεν τον προδίδω. Τον εκτελέσανε. Ναι. Εγώ βρε καραγκιόζη, μπορεί να ζω σε αυτά πάτη. Σε 7 μήνε καθαρίσαμε με τον Αλέξη. Μ' αρέσει που <συστά> τον κράταγε από την Παρασκευή. <συστά> Αλλά και εσύ <συστά> πολύ γρήγορα τον πρόδοσε τον Αλέξη. <συστά> τώρα θα μου πει ο Αλέξη, σε πρόδοσε ακόμη πιο γρήγορα εσένα. <συστά> Αλλά πώ <συστά> πρόδοσε τον Αλέξη μέσα σε ένα 7 μήνο και πήγε στου λαφαζανέου και τώρα το λε πουλιτάρι. Δηλαδή να το κοιτάξουμε αυτό. Είσαι πιο σταθερό και από τον βασίλειο οικονομού που έχει γυρίσει <συστά> όλα τα κόμματα και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε στην κυβέρνηση ο Κουτσούμπα και αποχωρούσε τώρα δεν θα ήτανε μάγκα. Αλλά τέτοιε κότε είσαστε. Την εξέδρα Μάγκα δηλαδή προκύπτει αυτό που ψηφίζει ότι στηρίζει την κυβέρνηση, που ψηφίζει τα μνημόνια, αλλά δεν ψηφίζει τα μνημόνια. Αυτό είναι μάγκα. Ο άλλο που είχε τα κάκαλα και μπήκε στην κυβέρνηση, τη στήριζε, έκανε, εφήρμοζε μνημόνια, διαπραγματεύσει, αλλά δεν τα ψήφιζε τα μνημόνια. Ας... Αυτό είναι ο μάγκα. Ο Καλαφαζάνη έξι μήνε κυβέρνησε. Ό,τι σκάτα και να είναι κυβέρνησε, ξέρει πέντε πράγματα. Αυτά, αυτά θα... τα πέντε πράγματα που ξέρει ο Λαφαζάνης, καλό θα ήταν να τα αξιοποιήσει, δεν λέω. Αλλά φοβάμαι Ας... ότι αυτά δηλαδή... τα πέντε πράγματα που έμαθε, δεν εκφράζουν και πολύ το λαϊκό αίσθημα. Το να στηρίζεις και να ψηφίζεις νεοεισυχόμενες δοτές κυβερνήσεις ε, δεν το λες και πολιτική πρίκα ή παρακαταθήκη. Να σου πω κάτι, τόσα μπάνια δεν κάνουν ούτε οι δάσκαλοι, το ξέρει, ε. Εσύ, εσύ, δεν ξέρουν είναι... να κολυμπάνε, είναι γνωστό ότι οι δάσκαλοι δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάνε, πνίγονται εκεί πέρα σαν τα κοτόπουλα. Ε, εσύ και οι δημόσιοι υπάλληλοι από επ, εποχή Αντρέα το κάνετε μόνο αυτό, τίποτα άλλο, κανένα άλλο. Τόσα μπάνια έκανε, δε. 37 τα μέτρησα. Να σου πω γυμνισμό. 37 στα 37, ξετσούτσουλο. Παιδί μου, ο κόλο μου είναι πιο μαύρο από την πλάτη μου. Να σου πω κάτι, ε, τι θα ψήφισω αυτή τη φορά. Την προηγούμενη τη ψήφισα, για να σε βοηθήσω. Ε, ε, Θα με βρίσεις άστος. Γιατί να σε βρίσω καλέ. Θα με βρίσεις άκου μου σου λέω, Δεν πάνε. σε βρίζω είμαι ήρεμο. Καμένο, καμένο ψηφίσα ορίστε. Καμένο και τώρα. Είσαι τρελός τρελός. Παιδί ο Αυγκάνη, ωραία σποτάκια. Έχεις ένα λόγο Είσαι. να ψηφίσεις καμένο τα σποτάκια. Ά, Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Εντάξει. Καμένο καμένο. Καμένο καμένο γιατί όχι. Ναι. Έχει ένα μήνα που γυρίσαμε εμεί και περιμένουμε. Και περιμένουμε Εγώ φταίω ή εσεί την νωρί. Όχι, δεν φταίει εσύ. γυρίσα γυρίσατε νωρί. Προκηρυχθήκαν εκλογέ, δεν έπρεπε λίγο πιο μπροστά έτσι να φταίει. Γιατί το... μόλι γύρισε, επειδή προκηρυχθήκαν εκλογέ, τι είσαι εκλογικό αντιπρόσωπο. Λοιπόν, όταν λέει ο καμένο ότι έλα να σου μάθω με το δεξι, τι εννοεί. Τι πιστεύει ο εννοεί πιστεύω. Ότι αρκετά μακριστήκαμε με το αριστερό, τα τάκα, τάκα, τάκα τώρα με το δεξί. Μ Μ με το δεξί α, να νιω ξένο χέρι καινούργια γκόμενα άρα. Από τη μια ο Βαγγέλα Στρούμπα, mm. από την άλλη το Αλέξ, από την άλλη το σπασμένο χέρι του Καμένου. Έχω χαζέψει. Λέω να κάνω αυτό που είπε η Άντζελα. Η αποχή δεν είναι λύση. Λέω να μην πω να ψηφίσω. Έχουνε πολύ φράσω. Ο φίλο του πριν το ξητή, με το Λαφασάνη. Ο Λαφασάνη τώρα σαν ανάχομαι που φτιάχθηκε για να μην πει ο κόσμο στο κόκου. Είναι μια τιμή λύση. Γιατί. Γιατί δεν σηκώθηκε να φύγει όταν είπε ο Βαρουφάκη, ότι το 70% του μυμώνιο εμεί το θέλουμε και να το εφαρμοζουμε. Γιατί σου λέει ο Βαρουφάκη, είναι παφαρόλο <συσκένει> εκεί πέρα, τα λέει και ω δεν είναι σημασία στο μεϊμαράκυλο, στο βαρουφάκι. Και στην είκοσι βαθμό που προωζετή την παράσταση του το τι ήταν αυτό. Ήταν λυγμό. Δεν ήταν μνημόνιο. Εκεί ήταν για να γίνει διαπραγμάτι. Και νομίζω ο Λαφαζάνης άντεξε, σφιγγότανε, σφιγγότανε, γι' αυτό είναι κόκκινος Σαν ο <συγκλώδη> δηλαδή πια δεν λέμε από πού κλάνε τον μπαρπούνι Από που κλάνε ο Λαφαζάνης, από πουθενά, <συγκλώδη> γι' αυτό είναι κόκκινος Δεν έχει αντέξει, παιδί μου, το σφίξ μου. Κρατιότανε, κρατιότανε, κρατιόταν. σου λέει. Επαναδιαπραγμάτευση, ναι. Επέκταση του μνημονίου για λίγο μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, ναι. Ε, όχι και τρίτο μνημόνιο, δεν μου το είχατε πει από την αρχή, γιατί δεν ήξερε, ε. Και... Δηλαδή, πριν τι εκλογέ του, ο Λαφαζάνη δεν μπαίνανε το μυαλό του. Ήταν έτοιμο ο Λαφαζάνης για ρήξη. Ναι. Είχε κάνει χαρτοκοπτική, κάνει δραχμές μόνο του. Μα τον πλανέψανε και τον Λαφαζάνη. ναι, ναι, ναι. ναι. Ο, ο Λαφαζάνη είναι αποτέλεσμα πλάνη. Δηλαδή, α τον ψηφίσουμε μόνο και μόνο που είναι θύμα. Κρίμα. Μα μας είτε και ο μπαμπάς του παπά, να μας πει πως ο Τσίπρας είναι το γελαστό παιδί, ενώ δεν είναι το γελαστό παιδί, είναι χαζοχαρούμενος Μη είστε λίγο προδομένοι και εσάς από τον Τσίπρα γι' αυτό τα λέτε αυτά. Τι λέτε. Γιατί πριν λίγο καιρό τον αγαπούσαμε όλοι. Τώρα τι συνέβη ξαφνικά Μπρε μη λες, μα, μα, μα. Ε, γιατί γιατί να πω μαλακίες, τόσες μαλακίες ακούγονται δημοσίως, εγώ δεν θα πω μαλακίες, ε. γιατί να έχει το προνόμιο μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει. Ε. Ε, εγώ ποτέ ήμουνα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ποτέ ήμουνα ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να μην ποτέ και να το ψήφισε επειδή ήταν εγώ. ένα καθαρό παιδί, ε. χωρίς γραβάτα και αξιοπρέπεια. Εγώ τον παπά ούτε δεν γνώρισε ούτε τον γνώρισα και δεν τον προδίδω, τον εκτελέσανε. Ναι. Εγώ βρε καραγκιόζη, μπορεί να ζω σε αυταπάτη. Σε 7 μήνε καθαρίσαμε με τον Αλέξη. Μ' αρέσει που το κράταγε από την Παρασκευή. Αλλά και εσύ πολύ γρήγορα τον πρόδοσε τον ναι. Αλέξη. Ναι. Τώρα θα μου πεισω ο Αλέξη σε πρόδοση ακόμη πιο γρήγορα εσένα. Ναι. Αλλά πώ πρόδοσε τον Αλέξη μέσα σε ένα 7 μήνο και πήγε σου λαφαζανέου και τώρα το λε πουλιτάρι. Δηλαδή να το κοιτάξουμε αυτό. Είσαι πιο σταθερό και από τον βασίλειο οικονό μου που έχει γυρίσει ναι. όλα τα κόμματα και κατέληξε στην Δημοκρατία. Έκανε στην κυβέρνηση ο Κουτσούμπα και αποχωρούσε τώρα δεν θα ήταν μάγκα. Αλλά τέτοιε πότε είσαστε. Στην εξέδρα σού στοχωσανό...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 Καμένο ψηφισά, ορίστε. Καμένο και τώρα. Είσαι τρελός, ρε. Παιδί, μου Αφκάνιος ωραία σποτάκια. Έχεις ένα λόγο υπά... να ψηφίσεις καμένο, τα σποτάκια. Ά, Άλλος, υπά... Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Εντάξει, καμένο, καμένο. Καμένο, καμένο, γιατί όχι. Ναι. Έχει ένα μήνα που γυρίσαμε εμεί και περιμένουμε. και περιμένουμε. Εγώ φταίω ή εσεί γυρίσατε νωρί. Όχι, δεν φταίει εσύ. Εσεί γυρίσατε νωρί. Προκηρυχθήκαν εκλογέ, δεν έπρεπε λίγο πιο μπροστά εσύ να φταίει. Γιατί μόλι γύρισε, επειδή προκηρυχθήκαν εκλογέ, τι είσαι εκλογικό πρόσωπο Λοιπόν, όταν λέει ο καμένο ότι έλα να σου μάθω με το δεξι, τι εννοεί. Τι πιστεύεις ότι εννοεί. Ότι αρκετά μαγιστήκαμε με το αριστερό, τα κατά τώρα με το δεξί. Μ μ μ με το δεξί μ να νι